Το περασμένο Σάββατο, για το αμάρτημα τη ανεργία και νομίζω ότι αισθανθήκαμε όλοι εντροπή, ακριβώς διότι πιστεύω ότι όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνη διά την και διά την ξετσιπωσιά που κυριαρχεί βλέπετε σήμερα εις όλες τις τάξεις των ανθρώπων. Ανέδια και ξεδιατροπιά στους νέους, οι οποίοι όμως έχουν σημαντικά Στοιχεία που τα ελαφρύνουν, ελαφρύνουν τη θέση τους. Ξεδιάτροποι οι νέοι, αλλά ίσως δεν φταίνε στον τον των βαθμών. Φταίνε ασφαλώς, διότι όπως είπαμε, το στοιχείο της εντροπής είναι ευλογία από τον Θεόν. Κληρονομικός το έχουμε όλοι μέσα μας. Κληρονομικός το έχουμε ως παρακαταθήκη ευλογία από τον Θεόν. Και επομένως όταν την εντροπή την παραβιάζεις και γίνεσαι ανεδείς, ασφαλώς έχει εις ευθύνη αλλά είπαμε υπάρχουν για τους νέους σημαντικά ελαφρυντικά στοιχεία που ελαφρύνουν τη θέση τους διότι για να γίνουν οι νέοι ξεδιάντροποι και ανεδεί αυτοί οι νέοι βγήκαν από κάποια σπίτια Βγήκαν από κάποιους γονείς, πατεράδες και μανάδες. Και όσο κι αν εκνευρίζεστε που σα το λέγω, όσο κι αν θέλετε να διατυπώνετε αντιρρήσεις, επειδή ακριβώς είναι δύσκολο και θέλει γενναιότητα να πάρει ο καθένας το μερίδιον της ευθύνης Του. Όσο λοιπόν κι αν εκνευρίζεστε, η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι γονείς εδίδαξαν θες με τη συμπεριφορά τους, θες με τα λόγια τους, θες με τις πράξεις τους, θες με την ενγέννη διαγωγή τους μέσα στο σπίτι, εδίδαξαν τους νέους να έχουν αυτή την ανεδεί και τη συμπεριφορά. Την οποία μάλιστα την είδαμε πριν από, μερικούς, από μερικές εβδομάδες, την είδαμε στην τηλεόραση, μας απασχόλησε εντόνως όταν εγίνονταν οι καταλήψει στα σχολεία. Εκεί είδαμε την ανέδεια των νέων. Εκεί είδαμε πως οι νέοι εκάπνιζαν παιδιά 13 και 14 χρονών χωρίς κανένα στοιχείο νετροπής μπροστά στις κάμερες. Εκεί είδαμε πως οι νέοι, τα παιδιά μας και τα παιδιά σας κατέβαζαν τους γέρους και τους ηλικιωμένου από τα αυτοκίνητα και τους ξυλοκοπούσαν στη μέση του δρόμου. Εκεί ακούσαμε τις ύβριες και τις μπλασφημίες τις οποίες δεν τις, ακούμε, δεν τις ακούγαμε κάποτε ούτε στα λιμάνια ούτε σε χώρους Όπου βασιλεύει η βλασφημία ούτε στα γήπεδα. Εκεί είδαμε εμφανίσεις, σκουλαρίκια στα γόρια, κοτσίδε. Εκεί είδαμε απρέπειε. Μέσα εκεί σε εκείνα τα σχολεία τα οποία τα έκαναν χαμετυπία, μέσα σε εκείνα τα σχολεία μάθαμε ότι διακινούνταν ναρκωτικά κατά τις ημέρες των καταλήψεων Ανέδια ξεδιατροπιά. δεν λέω δεν είμαι κατά του αγώνος όχι, μην παραξηγηθώ βεβαίως πρέπει να υπάρχουν αγωνιστές και οι μαθητέ να είναι αγωνιστές και να διεκδικούν τα δικαιά τους ναι βεβαίως δεν είμαι κατά του αγώνο. δεν είμαι κατά της διαμαρτυρίας αλλά η διαμαρτυρία και ο αγών θα πρέπει να έχουν να στολίζονται από ευπρέπεια Ο αγώνος, η μορφή του αγώνος να είναι πάντα ευπρεπή. να αρμόζει στους νέους Άλλα είπαμε ξεκινάει από ψηλά η ανέδεια, ξεκινάει από τους γονείς διότι εκείνη είναι οι πρώτοι διδάξαντες. Και για να μην πω μόνο οι γονείς θα πάω και στους παππούδες και στις γιαγιάδες που και εκείνοι εξίσω ανεδεί, εδίδαξαν τα εγγόνια τους και διδάσκουν τα εγγόνια τους την απρέπεια Δυστυχώς, δεν σας κατηγορώ. Δεν είμαι άδικος μαζί σας. Γνωρίζω τι λέγω. Ασφαλώς και υπάρχουν οι εξαιρεσει, Ασφαλώς και υπάρχουν οι άνθρωποι που σέβονται τον εαυτόν τους. Ασφαλώς που υπάρχουν οι γέροι, και υπάρχουν γερόντες και γεροντίσες που σέβονται τις ρητίδες τους και τα άσπρα τους τα μαλλιά. Καμία αντίρρηση. Αλλά μιλώ για τη μεγάλη πλειονότητα οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι δίδαξαν αυτά τα εγγόνια τους μία απρεπέστατη συμπεριφορά. Το δε χειρότερο και η αιτία του κακού είναι αφού τα παιδιά τα βγάλατε εσείς, τα διώξατε μέσα από την Εκκλησία, αισθανθήκατε, φοβηθήκατε μήπως γίνουν καλόγριες και καλόγεροι και τα αφήσατε Κυριακάδες στο σπίτι να κοιμώνται. Και αφού εσείς οι ίδιοι καταδίσατε τα παιδιά σας να τα πηγαίνετε στην Εκκλησία δυο φορές το χρόνο, ίσα ίσα να πάνε κοινωνήσουν, φυσικά και μόνον αυτό είναι αρκετό για να αποκτήσουν τα παιδιά την κοσμική συμπεριφορά, την ανεδεί κοσμική συμπεριφορά και να πολιτεύονται όπως πολιτεύονται. Ανεδείς οι νέοι, άρα πριν από αυτούς ανεδείς οι γονείς τους και πριν από τους γονείς τους ανεδείς οι γέροντες. Υπάρχει θεραπεία του κακού ασφαλώς και υπάρχει όλα τα αμαρτήματα να το έχετε υπόψη σας υπάρχει αντίδοτον και το λέγω αυτό για να μην ποτέ ότι η αμαρτία ή οποιαδήποτε αμαρτία είναι αθεράπευτος όλες οι αμαρτίες θεραπεύονται όλες, όλες, όλες δεν υπάρχει κακό, το οποίο να πλεονάζει μπροστά στη χάρη και στην αγάπη του Θεού. Όσο βαρύ φορτίο αμαρτιών και αν έχεις, όσο μεγάλα κακουργήματα και εγκλήματα και αν έχεις, να έχεις υπόψη σου ότι το έλεος του Θεού είναι άπειρον. Και μπορεί το έλεος του Θεού εν ρηπεί μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και κλάσματα του δευτερολέπτου, να σβήσει όλες τι τις αμαρτίες τις μεγάλες και τις μικρές όλες αυτές που θεωρούσες εσύ φοβερές και ακατάληπτες στο ανθρώπινο μυαλό όπως ο Θεός συγχώρησε την πόρνη και το ληστή και τον τελώνη και τον Άσοτο, όπως ο Κύριος συγχώρησε τόσους αμαρτωλούς οι οποίοι στη συνέχεια αγίασαν και τιμώνται σήμερα ο Άγιοι της Εκκλησίας μας έτσι δεν είναι δυνατόν, ο ίδιος Χριστός είναι ήταν και είναι και θα είναι και επομένως το ίδιο έλεος διαθέτει διέθετε, διαθέτει και θα διαθέτει την ίδια αγάπη είχε, έχει και θα έχει και επομένως όπως εκείνος του συγχώρησε έτσι και εμάς μπορεί να συγχωρήσει για όλα λοιπόν τα αμαρτήματα υπάρχει θεραπεία. Και επομένως και για το αμάρτημα της ανεδείας. Και ποια είναι η θεραπεία. Κινήστε εκστρατεία κινήστε να επαναφέρετε τα παιδιά σας στην εκκλησία. Σωστά. Όχι όπως σας βολεύει σωστά όπως θέλει ο Κύριος σωστά όπως απαιτεί η ίδια η Εκκλησία όχι μια φορά το μήνα ούτε και κάθε Κυριακή δεν εννοώ αυτό εννοώ να συνδέσετε τα παιδιά σας ουσιαστικά με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας με την εξομολόγηση και με τη Θεία Κοινωνία <laughs> και αν τα παιδιά συνδεθούν με αυτά τα μυστήρια της Εκκλησίας μας δεν πάρουν πουθενά και εκεί θα δείτε το πόσο μεγάλη ευθύνη είχατε απέναντι στα παιδιά σας εκεί θα το δείτε στη θεραπεία του κακού θα καταλάβετε ακριβώς και το μερίδιο της ευθύνης που είχατε πριν διορθωθεί το κακό επομένως υπάρχει θεραπεία υπάρχει βελτίωσης μπορούν να διορθωθούν τα πράγματα αρκεί εμείς να κάνουμε τον απαιτούμενο αγώνα προκειμένου να επανασυνδέσουμε τα παιδιά μας με την Εκκλησία. Πώς θα γίνει αυτό. Εμένα ρωτάτε. Θα σε απαντήσω πώς. Συνδεθείτε εσείς πρώτα με την Εκκλησία. Σωστά. Σωστά. Και τότε θα δεις τα θαύματα του Θεού. Γίνε εσύ πρωταγνήσιος χριστιανο χριστιανός Γίνε πρωταγνήσιος πιστός και αποζιωμένος των Θεών και τότε θα δεις το θαύμα Έπα εσύ πρώτος και πρώτη όχι όπως θες όχι όπως σου αρέσει όχι όπως σε βολεύει, όχι, σωστός, ξέρεις τι σημαίνει σωστός, θα επιδιώκεις να είσαι ακέραιος. Διότι το παιδί βλέπει, κρίνει, βαθμολογεί και καυτηριάζει. Έπα εσύ πρώτα σωστός, να μην επεκταθώ σε λεπτομέρειες γιατί θα κακίσω. Θα γίνω κακός με όλους σας. Δεν θέλω να αναφερθώ σε λεπτομέρειες. Ο έχων όταν ακούει είναι ακουέτο που είπε και ο Κύριος. Γίνε εσύ πρώτα με τον νόμο του Θεού. Επιδίωξε να αποκτήσεις την πνευματική τελειότητα. Όχι όσα μας βολεύουν. Όχι όσα μας συμφέρουν όχι μόνο αυτά τα οποία να διορθώσουμε αυτά τα οποία μπορούμε και όσο νομίζουμε ότι δεν μπορούμε επειδή τα θέλει ο κόσμος επειδή τα απαιτεί η εποχή αυτά να τα αφήσουμε αδιόρθωτα διότι ξέρει ο κόσμος ξέρουν ειδικά τα παιδιά και σας είπα το κριτήριό τους είναι πολύ ευαίσθητο και ξέρουν πολύ καλά να βαθμολογούν και να σε κρίνουν Θες να τα δει τα παιδιά σου στην Εκκλησία Θες να δεις τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου να επανέρχονται στον δρόμο του Θεού Ε λοιπόν, πάρε την απόφαση και μείνε μακριά από τον κόσμο Ξένος! Μέσα στον κόσμο, αναξένος από τον κόσμο Και αν το καταφέρεις αυτό, να είσαι βέβαιος ότι ο Θεός θα κάνει θαύματα. Θαύματα θα κάνει, γιατί ο Θεός δεν έπαψε να υπάρχει, ούτε έπαψε να ενεργεί. Απλώς εμείς δεν δεχόμαστε να μας βοηθήσει. Αυτά σχετικά με το προηγούμενο θέμα μας, την ανέδειο. Και προχωρούμε. Άλλο αμάρτημα. Καινούριο αμάρτημα. Καινούρια ακαθαρσία. Μέσα στις ακαθαρσίες τις οποίες ανακατεύομαι εδώ και δύο χρόνια. Καινούρια πρόσθετη βρωμιά. μέσα στις βρωμιές με τις οποίες ασχολούμεθα. Πώς τη λένε. ανελεημοσύνη ανελεημοσύνη δηλαδή το αντίθετον της ελεημοσύνης το αντίθετον της ελεημοσύνης για να δούμε τι σημαίνει ανελεημοσύνη Ας δούμε πρώτα τι σημαίνει ελεημοσύνη. Ελεημοσύνη, έλεος. Μην νομίζετε ότι σημαίνει αυτό που κάνουμε. Αν το κάνουμε. Το ότι βάζεις το χέρι στην τσέπη. Προσπαθείς με τα δαχτυλά σου να ψάξεις να βρεις το μικρότερο κέρμα για να τον πετάξει κατάμοντρα στο φτωχό ή στη φτωχιά ή στον επιτίδιο αν θέλεις που στέκει στο πεζοδρόμιο δεν λέγεται αυτό ελεημοσύνη. έλεος σημαίνει αγάπη Ελεημοσύνη σημαίνει εκδήλωση της αγάπης σου και επομένως ανελεημοσύνη σημαίνει το αντίθετο εκδήλωση του μίσους, της κακίας που έχεις μέσα στην καρδιά σου. Θα ξεκινήσω από ψηλά, <Και> λέει ο Απόστολος Παύλος την εξής φράση «Ο Θεός πλούσιος όν εν ελέει είναι μας εμπτώχευσε, ή εκείνου πτωχία πλουτίσωμε». Να το εξηγήσω να το καταλάβετε. Ο Θεό λέει ενώ ήταν πλούσιο, έγινε φτωχό για χάρη μα. Έφυγε από τα ουράνια σκηνόματα, κατέβηκε κάτω στη γη, την ανθρώπινη και αμαρτωλή σάρκα και έγινε για χάρη μας φτωχό. Αυτός ο οποίος έχει τα πάντα, κυβερνά τα πάντα, ο κόσμος, ο ουράνιος, ο επίγειος και ο Καταχθώνιος είναι δικά του, αυτός σε ένα σπήλαιο. Αυτό που είχε βρέθη τόπος τόπο εν το καταλήμματι. Αυτό σου κοίχε που την κεφαλή κλίνε. Αυτό που είχε ένδυμα δεν είχε ρούχο. Αυτό δεν είχε λεφτά. Ένα βαλάντιο είχαν οι μαθητέ το οποίο είχε ο Ιούδας, ο Φιλάργυρος και το οποίο διεχειρίζεται ο Ιούδας. Ο Κύριος, ο Χιτώνας του Κυρίου, δεν είχε τσέπες. Δεν κουδούνισαν ποτέ στι τσέπες του χρήματα και τάλαντα και δεινάρια. Δεν είχε στέγη, σπίτι. Δεν είχε κάθισμα. Δεν είχε τραπέζι, δεν είχε κρεβάτι, δεν είχε σκέπασμα. Ο ίδιος το είπε. Εαλόπηκες φωλεού φωλεούς έχουσι και τα πεντινά του ουρανού κατασκηνώσεις. ο δαϊός του ανθρώπου και έχει που την κεφαλήν κλείνει». Γιατί έγινε φτωχός ο Θεός Γιατί μας τα όλα Γι' αυτό έγινε φτωχός Από την ελεημοσύνη Του, από την αγάπη Του έγινε φτωχός Διότι μας πόνεσε και μας πονεί Και σημειώστε κάτι δεν πονεί μόνο τους καλούς αλλά πονεί και τους κακούς. Δεν πονεί μόνο τους δικαίους αλλά πονεί και τους αδίκους. Δεν πονεί μόνο τους υβριστά, μόνο μόνον τους, τους προσευχομένους ανθρώπους αλλά και τους εβριστάς και τους βλασφήμους. Δεν πονεί μόνο αυτούς που πάνε στην Εκκλησία και προσεύχονται αλλά πονεί και αυτούς οι οποίοι έχουν κόψει τους δεσμούς τους με την Εκκλησία. Και το λέγει ο ίδιος. Ο Θεός λέγει, δια την αγάπη του ανατέλει τον ήλιον επί και αγαθούς και βρέχει επιδικαίου και αδίκους. Ανέτηλε ο ήλιος, το φως του θα το απολαύσεις και εσύ που θεωρητικά είσαι ο καλός. Ο αγωνιστής αλλά θα το απολαύσει και θα το εκμεταρρευτεί και ο υβριστής και ο βλάσπιος. Έβρεξε, δεν έβρεξε μόνο στην αυλή του δικαίου, αλλά έβλεξε και πόντισε και το χωράφι του αδίκου. Τι μας δείχνει αυτό, ότι η αγάπη του Θεού, το ελεός Του, δεν έχει όρια. Δεν κινείται μέσα στα στενά πλαίσια της ανθρωπαρέσκειας. Ο Κύριος δεν κινείται με προσωποληψία, όπως κινούμεθα εμείς και θα γίνω σαφής. Για άλλα να δούμε, τι ελεημοσύνη κάνουμε εμείς. Τι αγάπη δείχνουμε εμείς. Όταν θα έρθει το παιδί σου να σου ζητήσει χρήματα ας είναι το παιδί σου. Εσύ αδίστακτα θα κοιτάξεις το κουμπόδεμα που έχεις να το δώσεις όλο για τη χάρη του άμα έρθει ο εγγονός σου να σου ζητήσει λεφτά χωρίς να κάτσεις να ρωτήσεις που θα πρέπει να ρωτάς και θα πρέπει να σε δύσκολος και δύσκολη στα εγγόνια, στα παιδιά να δίνετε χιλιάρικα και πετωχίλιαρα εκεί αδίστακτα πάλι χωρίς να σε ενδιαφέρει τι θα το κάνεις παιδί μου βάζεις το χέρι στην τσέπη βάζεις το χέρι στο κομπόδεμα και ό,τι σου ζητήσει του το δίνεις κάνω λάθος δεν κάνω λάθος Και αν μου λέγατε νέα ναι, θα λέγε Δεν κάνω λάθο. Για όλα τώρα, τώρα να δούμε αυτός ο φτωχό που σου ζητάει τι αγάπη του δείχνει. Αυτός ο φτωχό η φτωχιά που στέκει και κάτω στην Κορίνθου είναι απατεώνες. Να το δούμε θα το δούμε μην βιάζεις θα φτάσεις αυτό εγώ λέω τι αγάπη δείχνεις και κατά πόσον συμφωνεί αυτό το οποίο κάνεις με τον νόμο του Θεού είπαμε ο Κύριος δίνει σε όλους και σου δίνει και σένα. Δίνεις το καλό, δίνεις το κακό. Στο φτωχό, στη φτωχιά, σε αυτόν που παριστάνει το φτωχό. Δίνεις. Και αν δίνεις, πώς το δίνεις, με τι καρδιά το δίνεις, με τι βαρυγκόμια το δίνεις και πόσες φορές αυτοί οι δυστυχείς που κάθονται εκεί στα πεζοδρόμια πόσες φορές ακούνε από το στόμα ημών των χριστιανών παρακαλώ των χριστιανών που εννοείται μας διδάσκει το Ευαγγέλιο πως πρέπει να ελεούμε ακούνε από το στόμα ημών των χριστιανών προσβλητικές κουβέντες υβριστικές κουβέντες κουβέντες που άμα τις έλεγαν σε μας, αμφιβάλλω αν θα ξανατολμούσαμε να κυκλοφορήσουμε στον δρόμο Ποιος είναι αυτός που κάθεται εκεί πέρα στον δρόμο άνοιξε την Αγία Γραφή και θα σου πει ποιος είναι μας το είπε το Ιερό Ευαγγέλιο πριν από δύο Κυριακές επίνασα και μου δώσατε να φάω ή δεν μου δώσατε να φάω εδίψασα και μου δώσατε να πιω ή δεν μου δώσετε να πιω. Ποιος είναι αυτός. Αυτός ο φτωχός. Αυτή η φτωχιά. Ή αυτός που παριστάνει το φτωχό. Ή αυτή που παριστάνει τη φτωχιά. Δεν είναι άνθρωπος. Είναι πίσω από τον άνθρωπο ο Θεός και ξέρεις τι λένε οι Άγιοι Πατέρες ο Θεός που στα δίνει όλα κι αν εκείνη τη στιγμή παριστάνει τον πλούσιο και έχει πέντε δεκάρες στην τσέπη σου ο Θεός τη έδωσε ο Θεός τώρα σου ζητάει να Του δώσεις Και εσύ ανακρίνεις το Θεό Και εσύ ρωτάς το Θεό και εσύ βρίζει το Θεό, και εσύ παίζει το Θεό, και εσύ διδορεί τον πτωχό, που πίσω από τον πτωχό στέκει ο Θεός. και εσύ προσβάλλει τον πτωχό, που πίσω από τον πτωχό στέκει ο Θεός. Είναι απαταιώνες, έτσι λέτε, για να αποφεύγετε, να βάζετε το χέρι στην τσέπη. Έτσι λέμε, μη βγάζω τον εαυτό μου έξω, γιατί και μένα πολλές φορές με πιάνει δυστυχώς ο Θεός να με ελεήσει μία βαρικαρδία όταν βλέπω αυτούς τους στοχούς στον δρόμο, που <Του> θα έπρεπε με χαρά να δείτε τι λέει. Να σα πω τώρα τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Τι λέει. Την ελεημοσύνην διώκεται. Και εις Αλλήλου και ισπάντας. πάντα Τι σημαίνει διώκεται. Όχι να περιμένεις να τον δεις τον δρόμο για να του δώσεις να το μπζάξεις το φτωχό. Καλά αυτόν που στέκει στον δρόμο, καλά σε αυτόν αλλά πέρα από αυτόν θα την επιδιώκεις την ερημοσύνη, θα την μπζάχνεις, θα τον ψάχνει το στο φτωχό, θα την μπζάξεις τη φτωχιά. Πού είναι? ελεημοσύνη αγάπη. Όταν ελεείς και μέσα σου, μέσα στην καρδιά σου αισθάνεσαι να αγαπάς τον άνθρωπο που βρίσκεται κάτω αυτή είναι η πραγματική ελεημοσύνη. Όταν δίνεις και μέσα σου κυριαρχούν αισθήματα αγανακτήσεως. Αυτή δεν είναι ελεημοσύνη. Πόσο μακριά είμαστε από το Ευαγγέλιο αδερφή μου. Πόσο μακριά είμαστε από τον νόμο του Θεού. Γιατί υποκρινόμαστε και παριστάνουμε τους καλούς δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί υποκρινόμαστε και παριστάνουμε τους Χριστιανούς που δεν έχουμε καμία σχέση με το Θεό. Άκουσα προχτές είχε έρθει ένα πνευματικό πέδειο από την Θεσσαλονίκη και μου είπε το εξής μου λέει είχα ένα φίλο και βγήκαμε μία βόλτα μαζί. Ήθελε να ψωνίσει ένα μπουφάν. Πήγαμε, ψωνίσαμε τον μπουφάν. 25.000, 30.000. Και μόλις γυρίζαμε, είδε ένα φτωχός στον δρόμο, που κρύωνε. Ο Απλό στο χέρι του. Το παιδί έψαξε στην τσέπη του να βρει χρήματα, δεν του είχαν μπήνει, και βγάζει τον μπουφάν και το βάζει στην πλάτη και έφυγε. Κάντο και εσύ! Κάντο και εσύ. Κάντο και εσύ! Να το κάνω και εγώ. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθίσονται. Άμα δείξεις αγάπη, θα σου δείξει και ο Θεός αγάπη. Άμα εσύ ελεείς με αγάπη, θα σου δείξει και ο Θεός αγάπη. Και ξέρεις τι θα πει αγάπη του Θεού ξέρεις τι πρόκειται να πάρεις από τον Θεό. Το παιδί σου που τα αγαπάς και τα αγκόνη σου που τα αγαπάς δεν το σκέφτεσαι. Δεν τα μετράς. Αφιδώς. Κι ας ότι τα αγκόνη σου θα τα χαλάσει και θα τα σπαταλήσει εδώ και εκεί. Άσκοπα και απερίσκεπτα εκεί τα δίνεις στο φτωχό που ξέρεις ότι θα τα αξιοποιήσει που θα πάρει ψωμί να φάει που θα πάρει ρούχο να ντυθεί εκεί τα ζυγίζεις και εκεί όπως σου είπα ψάχνεις με τα δαχτυλά σου στην τσέπη να βρεις το μικρότερο κέρμα για να το πετάξεις Κάντε εσεί τη διαστολή και τη διάκριση αδερφοί μου. Τι σημαίνει ελεημοσύνη και τι σημαίνει ανελεημοσύνη που είναι και το σημερινό μας θέμα. Έλεος είναι αγάπη. Ανήλεος είναι αυτός που δεν έχει αγάπη. Κι άμα δεν έχει αγάπη, ασφαλώς έχεις το αντίθετο. Έχεις μίσος, διαθέτει κακία και αν κάνεις ό,τι κάνεις και αν πετάς κανένα δίφρακο, κανένα τάνηρο, κανένα δεκάρικο στα μούτρα του φτωχού το κάνεις απλώς για να ικανοποιεί μέσα σου τη συνειδησή σου ότι να, κάτι του έδωσε. Τι είπε ο Κύριος, το λέει ο μαθητής του. Μακάριον, είπε λέει ο Κύριος, μακάριον εστί, διδώνε μάλλον η λαμβάνη. Μακάριο είναι, ευλογημένη δουλειά είναι να δίνεις μάλλον παρά να παίρνεις. δώστε αν θέλετε να ζητήσετε κάποτε από το Θεο έλεος δείξτε αγάπη αν θέλετε να πάρετε αγάπη τι του λες κάθε μέρα κύριε ελείσον κύριε ελείσον κύριε ελείσον δείξε μου αγάπη κύριε δείξε μου αγάπη κύριε δείξε μου αγάπη κύριε θα στη δείξει ο Κύριος εάν εσύ δεν του έδειξες πρώτος αγάπη ο Κύριος είναι στο πρόσωπο του φτωχού τον έβιωξες στον Θεό τον ύβρισες στον Θεό τον απέπεμψες στον Θεό πως τολμάς τώρα να του ζητάς ανελεημοσύνη Ένδειξη μίσου, κακίας και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, εγωισμού. Υπάρχει θεραπεία. Δεν σα είπα για όλα τα μαρτίματα υπάρχει θεραπεία. Και η πρώτη θεραπεία, το πρώτο φάρμακο. Είναι, σκέψου ότι κάποια μέρα θα ζητήσεις και εσύ αγάπη από τον Θεό. <σκέψου>, σκέψου ότι κάποια μέρα, ειδικά κατά την ημέρα της Κρίσεως του Θεού, κατά την ημέρα της Δευτέρας του Παρουσίας, θα παρακαλάς τον Θεό να μπροστά Του και θα Του λες, Κύριε, δείξε μου αγάπη, λυπήσου Θεέ μου, και είδες τι θα σου απαντήσει εφόσον ουκαι ποιήσατε ενή τούτων των ελαχίστων δεν μη ποιήσατε <Τι> θες να έβρεις αγάπη <Τι> αφήστε τα παραμύθια <Τι> αφήστε <Τι> αυτός έχει <Τι> δεν του δίνω είναι πλούσιοι γεφταράδες τους βρίζουμε, τους κάνουμε. Κρίνε, κρίνε, πες στην κατάκριση. Κάνε κατάκριση. Να αυξάνει το φορτίο των αμαρτιών σου. Δεν μας κάνει που δεν δίνουμε, τους κρίνουμε και από πάνω. Το τι είναι και αν είναι, και τι θέλει είναι, ο Θεός το ξέρει. Εγώ δεν βλέπω ποιος είναι. Ούτε με νοιάζει ποιος είναι εγώ βλέπω ότι είναι ο Θεός εγώ βλέπω ότι είναι ο Χριστός αυτός που κάνει στο πεδοδρόμιο και ξέρετε τι έκανε κάποιος άγιος ελεήμον; ξέρετε τι έκανε όχι μόνο έδινε αλλά έσκυβε και του έλεγε σε ευχαριστώ Κύριε που το πήρες σε ευχαριστώ Θεέ μου που με αξίωσε σε μένα τον ελεηνό να σε ελεήσω και μίλαγε στο φτωχό. Γιατί στο πρόσωπο του φτωχού έβλεπε τον Χριστό. Και τώρα κάτι άλλο που θα μας τρομάξει λίγο. Συγχωρέστε με, πρέπει να πούμε την αλήθεια, δεν πρέπει. Πρέπει. Είπε ο Κύριος η κρίση; Αγνίλεως εστί της μη πράξας ηνέλεως. Η κρίσις το επαναλαμβάνει. Οι κρίσει αγνίλεως εστί της μη πράξας ηνέλεως. Το ερμηνεύω για αυτούς που ίσως δεν το καταλάβαν. Η κρίσης λέει του Θεού, θα είναι αυστηρότατη, χωρίς ίχνος αγάπης, για αυτούς που δεν έδειξαν αγάπη. Η κρίσης λέει ο Κύριος, του αψευδές στόμα του Κυρίου, ο Κύριος που ελάχισε και είπε μόνο την αλήθεια ο Κύριος που θα κάνει την κρίση αυτός ο οποίος θα κρίνει τον κόσμο άπαντα είπε ότι θα δικαστούν με μεγάλη αυστηρότητα χωρίς αγάπη, χωρίς ίχνος αγάπη αυτοί όλοι οι οποίοι δεν έδειξαν αγάπη στον συνάνθρωπό τους δώσε αδερφέ μου δώστε μην υποκρίνεστε μην δικαιολογήστε. μην κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας μην λες διαρκώς, δεν έχω, δεν έχω ξέρει ο Θεός ότι έχεις ξέρει ο Θεός όλα τα ξέρει ο Κύριος σε μένα μπορεί να υποκριθεί. στον εξομολόγο σου μπορεί να κρυφτείς που θα σου συστήσει να, εξω... να... να κάνεις ελεημοσύνη Στο Θεό δεν μπορείς να κρυφτείς Δώσε Αφήστε αυτές τις ανοησίες Να βάλω πέντε δεκάρες για τα γεραματά μου Αφήστε τα αυτά Επίρρυψαν επί Κύριο τη μεριμνά σου Και αυτό σε διαθρέψει Έτσι είπε ο Κύριος Άφησε τη μεριμνά σου Άφησε τη διατροφή σου Άφησε τα γεραματά σου στο Θεό και ο Θεός ξέρει να σε αναλάβει. Αυτός αναλαμβάνει τα πουλιά του ουρανού, αυτός αναλαμβάνει τα ζώα του αγρού, αυτός αναλαμβάνει τα πάντα. Λες να μην μπορεί να αναλάβει εσένα. Άφησε τον εαυτό σου, μην κρέμεστε στα λεφτά, μην κρέμεστε σε αυτά τα καταραμένα και μην δίνετε την ψυχή σας, μην γινώστε παραδόπιστοι. Αφήστε, αφήστε Τη μέρημνά σου επίρριψον επί την μέρημνά σου και αυτό σε διαθρέψει άφησε στο Θεό την μέρημνά σου και θα σε διαθρέψει και άνοιξε τα πουγκιά σου άνοιξε τα κοποδεματά σου άνοιξε τα πορτοφόλια σου και τάισε κανένα φτωχό τάισε καμιά χείρα τάισε κανένα ορφανό δώσε εκεί που δεν έχουν με για αυτούς οι οποίοι πάσχουν και υποφέρουν και θες να σου πω κάτι, να παρηγορηθεί. Αυτή θα είναι η καλύτερη αποταμίευση ή τα ταμεία του ουρανού. Λέμε και έτσι είναι, ότι φεύγοντα ο άνθρωπος τα αφήνει όλα εδώ, διαφωνώ. Θες να τα πάρεις μαζί σου τα λεφτά σου. Θες να τα πάρεις μαζί σου τα υπαρχοντά σου. Και μάλιστα εις το πολλαπλάσιο. Θέλεις. Δώσ' τα στους τοβούς. στου τα στους στου Δώσ' δώστα στους αυτού αυτούς που έχουν ανάγκη. Θα έχεις θα έχεις ήδη εξασφαλίσει από το ελαιό σου και από την αγάπη που έδειξες θα έχεις εξασφαλίσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Ήθε να ακούσουμε και να συμμορφωθούμε, όχι μόνο να ακούσουμε, αλλά και να συμμορφωθούμε προς αυτά τα οποία ακούσαμε. Και αν θέλουμε να βρούμε έλεος και αγάπη από τον Θεό και σε αυτή τη ζωή αλλά και στην άλλη ας γίνουμε κι εμείς ελεήμονες ας δείξουμε κι εμείς αγάπη προς τους άλλους και να είμαστε βέβαιοι ότι ο Κύριος θα μας ελεήσει και θα μας συγχωρήσει στο άλλο μάθημα την άλλη Κυριακή, το άλλο Σάββατο θα έχουμε συνέχεια στην την ανελεημοσύνη αλλά όχι Όσον αφορά τα υλικά πράγματα, αλλά όσον αφορά τα πνευματικά. Των συνόλων των λόγων, πατρί και πνεύματι, των εκπαθένων, ελευθερία και ισοτήρια, ανημών. Προσυνήσω με ό,τι λοκίζεσαι σαν και ανεφύλετο σταυρό και θανατολικό μήνε. Γύρε του στεφμέ όταν σέντε ενόξω ανασταλάσσια του Ορθοδοξία Εκείνος ήταν ο ο άνθρωπος που ήταν ο που ήταν ο άνθρωπος που ήταν ο άνθρωπος που υπερευλογημένης σαν δόξο δεσφύγεις ημών Θεοτόπου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησαν και σώσαν ημάς. Αμήν. Ήδη συμπληρώσαμε δύο εβδομάδες από την Αγία Νηστεία της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και βέβαια ο αγώνας είναι ακόμα μακρύς, αυτό όμως δεν θα πρέπει να μας απελπίζει αντίθετα θα πρέπει να μας δίνει χαρά διότι ακριβώς ο χριστιανός αγωνιζόμενος πρέπει να βλέπει το τέλος, και όχι τον κόπο. Τι εννοώ δηλαδή, ο χριστιανός αγωνιζόμενος πρέπει τα, το βλέμμα του να το έχει στραμμένο στο σκοπό για τον οποίο αγωνίζετε. Και ο σκοπός, οι γυναίκες σας καθίσουν και εκεί πίσω, στις πίσω καρέκλες εδώ, των ανδρών. Μπορείτε να καθίσετε κιόλα. Ο Χριστιανός λοιπόν αγωνιζόμενος πρέπει να έχει τα μάτια του στραμμένα στο τέλος, στο σκοπό για τον οποίο αγωνίζεται και όσο εμείς κοιτάμε το σκοπό και αφού ο σκοπός είναι άγιος και ευλογημένος, ασφαλώς μπορεί να κοπιάζουμε Μπορεί να στερούμεθα, μπορεί οι ορέξεις μας να έχουν περιοριστεί, μπορεί τα θελήματά μας να τα έχουμε περιορίσει στο ελάχιστον, αλλά υπάρχει χαρά, μεγάλη χαρά, ακριβώς διότι αγωνιζόμεθα και δι' αυτόν τον αγώνα ο Κύριος μας επιφυλάσει Στέφανο. συνεχίζεται συνεχίζεται και είπαμε τα μάτια μας θα είναι στραμένα στην Ανάσταση του Κυρίου διότι εκεί είναι το τέλος εκεί είναι ο σκοπός η Ανάσταση του Κυρίου που βεβαίως μπορεί να τη ζήσουν όλοι αλλά δεν θα τη ζήσουν όλοι αυτοί οι οποίοι ενίστευσαν αυτοί οι οποίοι αγωνίστηκαν και αγωνίζονται αυτοί θα τη ζήσουν ακριβώς διότι αυτοί την ανάσταση θέλουν να ίδουν αυτοί όμως οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν και δεν αγωνίζονται αυτοί οι οποίοι περιφρόνησαν τον αγώνα αυτοί οι οποίοι κατεπάτησαν τους όρους Τη Αγίας και τη Τεσσαρακοστής αυτοί οι οποίοι ασέβησαν στην Ιστεία και στα άλλα αγωνίσματα τα οποία μας θέτει η Εκκλησία μας αυτοί δεν πρόκειται να εορτάσουν Πάσχα μπορεί να φάνε το αυγό και το κουλούρι μπορεί να φάνε το αρνί αλλά δεν είναι αυτό το Πάσχα Μπορεί να πάνε στην Εκκλησία μέχρι το Χριστός Ανέστη ή έστω να κάτσουν και όλη την λειτουργία, αλλά δεν είναι αυτό το Πάσχα. Πάσχα σημαίνει διάβαση, είναι εβραϊκή λέξη. Και σημαίνει διάβαση. Και ενώ εμεί εορτάζουμε την διάβαση από την Αμαρτία στην Αρετή, ενώ εμεί εορτάζουμε τη διάβαση. Από το σκοτάδι στο φως, εορτάζουμε τη διάβαση από τη νύχτα στη μέρα Αυτοί δεν εορτάζουν τέτοιο Πάσχα Απλώς ο κόσμος, οι άνθρωποι που ασέβησαν θα εορτάσουν το τυπικό Πάσχα, τυπικό Πάσχα Και τυπικό Πάσχα είναι να πάμε στην εκκλησία, να ανάψουμε τη λαμπάδα να ξομολογηθούμε παραμονές του Πάσχα. Μπας και κοινωνήσουμε. Ε, αυτή δεν είναι. Δεν είναι Ανάσταση αυτή. Δεν είναι αυτή η Ανάσταση. Και μετά από αυτή τη μικρά εισαγωγή να έρθουμε στο θέμα το οποίο διατρέξαμε την περασμένη, το περασμένο Σάββατο. Ποιο ήταν το αμάρτημα με το οποίο ασχολήθημε ήταν η ανελεημοσύνη ή άλλως η κακία την οποία έχουμε και επιδεικνύουμε εις τους φτωχούς εις τους φτωχούς οι οποίοι ζητούν τη δική μας βοήθεια και τη δική μας αρρωγή προκειμένου να μπορέσουν να διατρέξουν και αυτή την παρούσα ζωή. Δεν είμαστε αδερφοί μου μόνοι μας επάνω σε αυτόν τον κόσμο και επομένως δεν θα πρέπει να ζούμε σαν ατομιστές Ό,τι μας δίνει ο Κύριος, δεν είναι όλα δικά μας. Αυτό ανοίχτε τα αυτιά σα και βάλτε το καλά μέσα στην καρδιά σας. Ό,τι μας δίνει ο Κύριος, επαναλαμβάνω, δεν είναι όλα δικά μας. Ο Κύριος μας δίνει, για να ζήσουμε κι εμείς, αλλά όπως λέει η Αγία Γραφή, για να περιψεύσουμε κιόλα και να δώσουμε και σε αυτούς που δεν έχουν. Ο Κύριος μας δίνει χρήματα αρκετά, όχι μόνο για μας, αλλά και για τον άλλο κόσμο, τον φτωχό και τον κόσμο. Τα υπόλοιπα δεν έχουν θέση στις τράπεζες, δεν έχουν θέσει στα ταμιευτήρια τα υπόλοιπα είναι δια τους στοχούς επί τη μεριμνά σου και αυτός σε διαθρέψει άφησε τη μεριμνά σου στο Θεό και Εκείνος θα σε διατρέψει, ξέρει να σε διατρέψει. με το να βάζεις κρίματα στην άκρη Κάνεις διπλή αμαρτία, πρώτον μεν δεν έχεις, μεριμ, δεν έχεις αφήσει τη μεριμνά σου εις τον θεῶν. και δεύτερον στερείς από τους φτωχούς τα δικαιώματά τους. Ανελεήμων είναι ο άνθρωπος που έχει κακία και μίσο, που δεν ενδιαφέρεται για το τι κάνει ο άλλος, που δεν πονάει στον πόνο του άλλου, που δεν κλαίει στο κλάμα του Άλλου που δεν ξέρει να ζει να ζει τη στέρηση και τη φτώχεια του Άλλου και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα σας θυμίσω για μία ακόμα φορά αυτό το οποίο είπα προχθέ. ότι δεν το παγώ το λέει ο Κύριος και τα λόγια του Κυρίου να τα παίρνετε πολύ σοβαρά υπόψη σας και να τα βάζετε καλά μέσα στην καρδιά σας και να μην επιτρέπετε στον εαυτό σας να αλλοιώνετε τα λόγια του Κυρίου και να τους δίνετε εσείς τις εξηγήσει που σας αρέσουν Τι λέει ο Κύριος, τι λέει ο νόμος του Κυρίου «Η κρίση αγύλεως εστί της μη πράτσα συνέλεως» Τα ακούσατε καλά να το ξαναπώ άλλη μια φορά «Η κρίση ανήλεος εστί, τη μη πράξας είναι έλεος. Τι σημαίνει ανήλεος «Η κρίση λέει του Θεού θα είναι αυστηρότατη» χωρί έλεος» Όχι για όλους αλλά για αυτούς οι οποίοι δεν έπραξαν έλεος στη ζωή τους η κρίση θα είναι αυστηρότατη, αδέκαστο, χωρίς αγάπη. Ο Κύριος το είπε, δεν το λέω εγώ. Τα λόγια που σας αναφέρω είναι τη Αγίας Γραφή. Η κρίση, ανήλιος εστί τη μη πράξη συνέρεω. Επομένω, θα πληρωθεί ανάλογα με το πώς πλήρωσε τον Συνάνθρωπό σου. Ο Κύριος θα σε ανταμείψει ανάλογα με την αγάπη που έδειξες. Αγάπησες πολύ το λέει «Ο πολύ αγαπή σας, πολύ αγαπηθήσετε» «Αγάπησες πολύ, θα σε αγαπήσει πολύ» Τον άνθρωπο αυτόν τον αισθάνθηκε δικό σου άνθρωπο. Τον πτωχό τον αισθάνθηκε παιδί σου. Τον αισθάνθηκε αδελφό σου. Τον αισθάνθηκε εν πάση περιπτώσει άνθρωπο του περιβάλλοντο σου. Έτσι τα σε αισθάνθηκε ο κύριο μεθαύριο. Ακριβώ διότι αυτή την αγάπη που δείχνει στον ταλέπορο άνθρωπο τη δέχεται ο Κύριος, εφόσον εποιήσατε ενή τούτων τον ελαχίστων εμί εποιήσατε Στον Κύριο αναφέρεται η εκδήλωση της αγάπης του μίσου μας προς τον συνάνθρωπό μας Επομένως, ο πολύ αγαπή σα, πολύ αγαπηθήσετε Όποιο αγάπησε πολύ, με όλη του την καρδιά όποιος είδε τον Συνάνθρωπο σαν αδελφό και σαν παιδί και σαν σύζυγο και ένιωσε τον πόνο Του και συνέδραμε όσο Του ήταν δυνατόν προκειμένου να ανακουφίσει τον πόνο Του αδελφού Αυτός θα λάβει τον δίκαιων μιστόν και την δίκαιη αγάπη από τον Θεό αυτός όμως ο οποίος αντιμετώπισε τον στόχο σαν εχθρό του αυτός ο οποίος είδε τον ανάπηρο ή τον ζητιάνο που σας είπα δεν μου αρέσει τέτοια φράση να χρησιμοποιώ δύο ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά στερούνται ούτε ζητιάνο ούτε γύφτο ούτε γύφτισα Αυτός λοιπόν ο οποίος αντιμετώπισε τους ανήπορους αυτού ανθρώπους με κακία, με μίσος, χωρίς αγάπη, χωρίς οίκτο αυτοί οι άνθρωποι θα πληρωθούν με το ίδιο νόμισμα και η αντιμετώπιση από τον Θεό θα είναι εξίσου σκέι, σκεοτάτη με τον ίδιο σκαιό τρόπο, με τον ίδιο κακό τρόπο θα έχουν να αντιμετωπίσουν την αγάπη του Θεού διότι ακριβώς δεν εφήρμοσαν εις των αδερφών αυτά τα οποία ήθελαν από τον Θεό Εσύ απαιτείς από τον Θεό να είναι μαζί σου πλούσιο πάροχο έτσι δεν είναι; έτσι δεν γίνε δεν θέλετε ο κύριο να είναι πλουσιό πάροχο μαζί σα. Δεν θέλετε ο κύριο να σα δίνει και υλικά και πνευματικά. Δεν, θέλετε, δεν θέλουμε, μάλλον, ο κύριο να μα δίνει όλα του τα αγαθά, τα μεγάλα και τα μικρά, τα υλικά και τα πνευματικά. Δεν θέλουμε και μικρό έλεος και μέγα έλεο. Δεν λέμε στον κύριο, κύριε Ελένησον. Αυτό που θέλεις και αυτό που ζητάς και αυτό που απαιτείς και πολλές φορές μάλιστα, αν ο Θεός αργήσει να στο δώσει γίνεσαι παράφρον και ασεβείς απέναντι στο Θεό αυτό το οποίο ζητάς από το Θεό και ο Θεός σου το δίνει αυτό έχει υποχρεώσει να το δώσεις και εσύ το τι κάνει ο άλλος δεν μας ενδιαφέρει το αν ο άλλος δουλεύει ή είναι τεμπέλης, δεν σου πέφτει λόγος να το κρίνεις ούτε και σενα ούτε και εμένα γιατί και εμεί δεν δουλεύουμε δεν δουλεύουμε αν τα βάλετε τα πράγματα κάτω θα δείτε πόσο ένοχοι είμαστε και εμείς επομένως ας μην κάνουμε μαθήματα προχτές που έκανα αυτό το κήρυγμα σε ένα από τα χωριά που πάω μου ήρθε στο νου ένα παράδειγμα το οποίο αναφέρεται εκεί στο γεροντικό, αν έχετε διαβάσει το γεροντικό λέει λοιπόν ότι κάποτε ένας γέροντας είχε φύγει, έφυγε από το μοναστήρι του το πρωί να κατέβει στην πόλη, να πουλήσει τα εργό Του. Διότι η μοναχοί από αυτά, από αυτά συντηρούνται. Οι μοναχοί δεν είναι αργή και τεμπέλιδες όπως είμαστε εμείς. Ο μοναχός έχει κατά αυτό το οποίο έλεγαν οι παλαιοί πατέρες. Ψυχή νύφε ή να σωθείς, σώμα έργασε ή να σωθείς. Ψυχή νύφε ή να σωθείς, σώμα έργα ή να τραφείς. Ψυχή προσευχή σου για να σωθείς, σώμα έργα σου αν θες να φας. Ενιδρώνει του προσώπου σου φαγή των άρτων σου. Κατέβηκε λοιπόν να πουλήσει τα πανέρια του, τα εργοχυρά του. Μόλις κατέβηκε κάτω, τον είδε ένας πτωχός. Ο οποίος τον πλησίασε όταν τον είδε ότι πούλησε το πρώτο εργόκυρο Του λέει παπούλι δεν μου παίρνει κάτι για να φάω κι εγώ δύστιχος να το σκεφτεί, το κέρδος από το πρώτο εργόκυρο που το έδωσε προκειμένου να πάει να πάρει το φαγητό του. Στη συνέχεια, ο φτωχός αυτός έφανε και λίγο θρασίς. Σαν να μην τον έφτωνε αυτό που πήρε, εκάθισε εκεί κοντά του και παρακολουθούσε το πώς πήγαινε η αγοραπολισία. Και σε κάθε ένα εργόκυρο κουπούλαγε, με φράσος, τα λέγαμε με κάποια ανέδια τον ρωτούσε, πόσα πήρε Γέροντα τώρα. Αυτός, αυτός ο άνθρωπος του απαντούσε, πήρα τόσα νομίσματα, θα μου πάρεις και ένα σακάκι, θα μου πάρεις και ένα παντελόνι, θα μου πάρεις και ένα από κείνο, θα μου πάρεις και ένα ποτάλο; Και το βράδυ, όταν ετελείωσαν τα εργόκυρα και τα είχε πουλήσει όλα, το φτωχό τον είχε κάνει γαμπρό και αυτός δεν είχε βάλει στην τσέπη του τίποτα. Ο φτωχός αυτός ήταν και ανάπηρος. Και του λέει, στο τέλος, σε παρακαλώ, Θέλω να πάω στο τάδε μέρος της πόλεως αλλά δεν μπορώ. Θα κάνεις του λέει αγάπη να με πάρεις και στον ώμο σου. Να με πας μέχρι το σπίτι μου. Ο γέροντας με την πραγματικά αγία καρδία δεν δίστασε. Εκάθισε παρότι ήταν γέρος σαν ένα μικρό γαϊδουράκι και κάθισε στη ράχη του ο ανάπηρος άνθρωπος για να Τον κατεβάσει στην στη καλύβα Του. Γέρος άνθρωπος βαρύ το σώμα του ανάπηρου Τον κατέβασε επιτέλου, Αλλά όταν έφτασε λέγει αισθάνθηκε ξαφνικά το σώμα του ανάπηρου λέει να ελαφρώνει Του φάνηκε μυστήριο και μόλις γύρισε τα μάτια του να δει τι συμβαίνει είδε να στέκει δίπλα του ένας άγγελος άγγελος ολοφώτινος και πριν προλάβει να πει κάποια κουβέντα του λέει ο Κύριος σήμερα αδελφές σε βαθμολόγησε ο Κύριος είδε την αγάπη σου Είδε την ελεημοσύνη σου, είδε ότι όλα τα δίνεις για τον άλλον και για τον εαυτό σου δεν κρατάς τίποτα και είχε υπόψη σου ότι μέτρησε και τα βήματα που έκανες για να με φέρεις μέχρι εδώ. Και ο άγγελο εξαφανίστηκε. Αυτό είναι μια απάντηση σε αυτούς που λένε ότι μα τον ξέρω, είναι απατεώνας. Νομίζετε εκείνος ο γέροντας να μην καταλάβαινε ότι ο φτωχό αυτός είχε αποθρασινθεί λέτε να μην καταλάβαινε να μην μπορούσε και εκείνος να πει αυτό που λένε και εμείς άντε με παραφορθώθηκες άντε φύγε από εδώ τώρα σου δώσα. λέτε να μην μπορούσε να το πει ασφαλώς και μπορούσε αλλά ήξερε ότι θα είχαν την ψυχή του όταν έλεγε κάτι τέτοιο και γι' αυτό δεν παραφέρθηκε δεν πίκρανε το φτωχό, δεν τον στενοχόρησε, Επομένω ας μην δημιουργούμε είπαμε στο μυαλό μας εικόνες πλασματικέ που μας φτιάχνει ο σατανάς προκειμένου να απαλλασόμεθα από τον κόπο και το αέξοδα της ελεημοσύνης. συνεχίζουμε σήμερα το μάθημα περί ανελεημοσύνης και σας υπεσχέθη το προηγούμενο Σάββατο ότι σήμερα θα μιλήσουμε για την ανωτέρα ελεημοσύνη και ποια είναι η ανωτέρα ελεημοσύνη είναι η ελεημοσύνη η οποία δεν περιορίζεται εις τα υλικά πράγματα δεν είναι η ελεημοσύνη τροφών και χρημάτων και υλικών αγαθών και ενδυμάτων και ρούχων αλλά είναι η ελεημοσύνη με την οποία βοηθάς την ψυχή του Άλλου και όχι το σώμα του Βεβαίως ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφό Θεός συνδυάζει και τις δύο αυτές ελεημοσύνες και λέγει χαρακτηριστικά ότι όταν έρθει ένας φτωχός στην πόρτα σου Εάν σηκώσει, λέει, το χέρι σου και τον ευλογήσεις και του πει άντε την ευχή του Θεού, έχει την ευχή του Θεού, δεν του δώσει να φάει. Αυτό πεινάει. Θέλει και το φαγητό. Θέλει και το φαγητό, θέλει και την ευχή του Θεού. Επομένω και τα δύο πρέπει να δώσουμε και την ηλική ελεημοσύνη για την οποία ομιλήσαμε ήδη αλλά και την πνευματική ελεημοσύνη η οποία θα είναι το σημερινό μας θέμα. Η πνευματική ελεημοσύνη αδελφοί μου είναι η ελεημοσύνη η οποία συντίθεται από πράξεις αγαθοεργίας οι οποίες όμως πράξεις αγαθοεργίας δεν έχουν όπως είπα προηγμένως υλικά στοιχεία δεν ανταλλάσσουν μεταξύ του πτωχού και του πλουσίου ή του πλωσίου και του πτωχού δεν ανταλλάσσουν υλικά στοιχεία εδώ ο πτοχός, εδώ ο πλούσιος μπορεί να είναι πτωχός και ο πτοχός μπορεί να είναι πλούσιο. τι εννοώ εδώ μπορείς να ελεήσεις σε αυτή την ελεημοσύνη μπορείς να ελεήσεις ένα βασιλιά που έχει όλο το χρυσάφι του ουρανού και της γης όχι του ουρανού Μπορείς να ελεήσεις, στην πνευματική ελεημοσύνη έναν Βαμπλουτο, έναν Ωνάσι. Στην πνευματική ελεημοσύνη, μπορείς να ελεήσεις ανθρώπους στους οποίους περισέβουν οι λύρες, περισσεύουν τα χρυσάφια και τα πριλάδια, Μπορεί να ελεήσεις ανθρώπους, κυρίους και κυρίες, οι οποίοι έχουν πλούτων αμύθιτων και αμέτρητων. Και εσύ που προσπαθείς να τους ελεήσεις, μπορεί να είσαι πτωχός. Την ελεημοσύνη αυτή, την πνευματική ελεημοσύνη, μπορεί να τη διαπράξει ακόμα και ένας ο οποίος δεν έχει πού την κεφαλή κλείνε. Την πνευματική ελεημοσύνη μπορεί να την κάνει ακόμα και ένας ο οποίος δεν έχει ρούχο να δυθεί, δεν έχει ψωμί να φάει, δεν έχει σπίτι να κοιμηθεί, δεν έχει τίποτα από τα απαραίτητα προς το ζήμα. Και επομένως τα λέγω αυτά διότι ίσως μερικοί από εσά στο προηγούμενο μάθημα να είπατε μέσα σας να ήταν κανένας εδώ, κανένας καμιά κυρά η οποία δεν θα είχε φαΐ να δώσει τα παιδιά της και θα εσκέπτεται το μέσα της τι να δώσω εγώ από υλικά πράγματα τη στιγμή που δεν έχω να δώσω στα παιδιά μου να πάνε τι να δώσω εγώ τι ρούχο να δώσω εγώ που κοιτάω να και το τελευταίο κουρέλι προκειμένου να το φορέσω εγώ ή να το δώσω στο παιδί μου εδώ όμως δεν υπάρχει δικαιολογία εδώ δεν υπάρχει αναστολή η πνευματική ελεημοσύνη μπορεί να γίνει από όλους. Η πνευματική ελεημοσύνη είναι εντελώς διάφορος και διαφορετική από την ηλική. Σας είπα, ηλικός μπορεί να είσαι ευμαρής, δηλαδή να έχει τα πάντα, αλλά να είσαι πάμπτωχος πνευματικά. Και μπορεί ηλικός να είσαι πάμπτωχος και να μην έχεις ούτε τα Άρα πνευματικός να είσαι επάμπλουτος και να μπορείς να κάνεις την ελεημοσύνη, την πνευματική ελεημοσύνη. Μυστήρια ελεημοσύνη. Γιατί μυστήρια. Ακριβώς διότι εδώ δεν κοιτάμε να σώσουμε σώματα αλλά κοιτάμε να σώσουμε ψυχές και αν ο Κύριος αδερφοί μου και αδερφές μου μας επιφυλάσει μισθών μέγα μισθών εάν τα σώσεις σώματα πτωχών με την ηλική σου ελεημοσύνη να ξέρεις ότι ο μισθός αυτός θα είναι Μυριοπλάσιος, εάν μέσω της πνευματικής ελεημοσύνης, καταφέρεις να σώσεις ψυχές αθάνατες. Το να ταΐσεις ένα φτωχό που πεινάει, ασφαλώς είναι μεγάλο πράγμα. Έσωσες ψυχήν εκ θανάτου, σε ένα σώμα που κινδύνευε να πεθάνει από την πείνα. Όμως στην πνευματική ελεημοσύνη σώζεις ψυχήν εκ του, Σώζεις μία ψυχή η οποία κινδυνεύει να απολεστεί στο το αιώνιο πύρι της κολάσεως. Το να δώσεις δρούχα σε ένα φτωχό να τηθεί τον συνέτρεξες, ασφαλώς τον βοήθησες να έβρει μια κάποια παρηγορία και ανακούφιση το σώμα του το οποίο ήταν παγωμένο και ασφαλώς το βοήθησε και το σώμα του να αποφύγει τον θάνατον τον πρόορο τον θάνατο εάν όμως κοιτάξεις να εντυπωσισε μια ψυχή εάν προσπαθήσεις να κρατήσει από το χέρι μια ψυχή και να την τραβήξει κοντά στον Θεόν αυτός ο μισθός παράθεού θα είναι ασφαλώς αναρρύθμητος η δόξα την οποία σου επιφυλάσσει ο Κύριος είναι ασφαλώς τεραστία ο ίδιος ο Κύριος μας είπε μέσω του Αποστόλου Ιακώβου ότι αυτός ο οποίος θα επιστρέψει έναν αμαρτωλό από τον δρόμο της πλάνης τον οποίον βαδίζει και γίνει αφορμή να σώσει μία ψυχή από το θάνατο αυτός ο άνθρωπος θα του συγχωρεθούν αμαρτίες πολλές και σε αυτόν όπως μου είχε πει κάποτε ένας γέροντας Άγιος και σε αυτόν ο Κύριος του όπως οπωσδήποτε βασιλεία ουρανών θα μηχανευτεί ο Κύριος τρόπους πολλούς προκειμένου τον άνθρωπο αυτόν που έγινε αφορμή και αίτιος σωτηρίας των άλλων Θα μηχανευτεί ο Κύριος πολλούς τρόπους προκειμένου και αυτός ο αίτιος της σωτηρίας των άλλων να γίνει και αυτός μέτωχος της βασιλείας των βρανών Και πιστέψατε με ότι κι αν και εγώ ο ελεηνός ευρίσκομαι σε αυτήν τη θέση ίσως πολλές φορές το σκέπτουμε και αυτό ότι εάν ο Λόγος του Θεού που εξέρχεται από τα ρυπαρά χίλια μου έβρει αντίκτυπον εις την ψυχή κάποιου ο οποίος έβρει τη σουντηρία Του μέσα από τα ειδικά μου λόγια τότε ο Κύριος και σε μένα θα επιφυλάσει κάποια αντιμυστεία και σε μένα ο Κύριος θα επιφυλάσει κάποιο μικρό δωράκι και για μένα ο Κύριος θα κάνει κάτι προκειμένου και εγώ να έβρω τη σωτηρία της ψυχής μου επομένως ελεημοσύνη, πνευματική ελεημοσύνη ανωτέρα τη ηλική ελεημοσύνης. Όση διαφορά έχει η εξομολόγησης από το ψωμί που τρως, άλλο τόσο μεγαλύτερη διαφορά έχει η πνευματική ελεημοσύνη από την ηλική ελεημοσύνη. Όσο μεγαλύτερη διαφορά έχει ο Λόγος του Θεού από ένα ποτήρι νερό που θα πιείς Άλλο τόση διαφορά έχει η πνευματική ελεημοσύνη από την ηλική ελεημοσύνη. Αλλά θα πω και λόγω καυτόν, ο οποίος καίει. Εάν τα αγαθά του Παραδείσου για αυτού οι οποίοι υπήρξαν πνευματικός ελεήμονες θα είναι άπειρα και αμέτρητα, το ίδιο αμέτρητες θα είναι και οι οδύνες της κολάσεως για αυτούς οι οποίοι έγιναν πνευματικός έτι και οι να κατρακυλήσουν κι άλλες ψυχές στην αμαρτία διότι σήμερα το θέμα μας δεν είναι η ελεημοσύνη αλλά είναι η ανέλεημοσύνη το αντίθετο της ελεημοσύνης σήμερα το θέμα μας είναι η πνευματική ανελεημοσύνη και είπα τους λόγους αυτούς για την πνευματική ελεημοσύνη ακριβώς για να έρθω εις το θέμα μου Η πνευματική ανελεημοσύνη κακία είπαμε είναι το να μην ελεείς αλλά μια σκέψου, πόσε φορές με το παραδείγμά σου έγινε έτοιμο να αμαρτήσουν και οι άλλοι γύρω σου. Πόσε φορέ με το παραδείγμά μας... έγιναμε έτι να υβριστεί το όνομα του κυρίου. Πόσε φορέ με το παραδείγμά μας... έγιναμε έτι να υβριστεί η πίστη μας η Αγία. Τόσης φορές με το παραδειγμά μας εγιναμε έτσι τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας για τα οποία μιλήσαμε πριν απο δύο 2-3 Κυριακές 2-3 Σάββατα επήραν το στραβό δρόμο και βαδίζουν ολοταχώς προς την καταστροφή Ήσουν πλούσιος και ήμουν πλούσιος και είμαι πλούσιος. Έχω πνευματικά αποθέματα μέσα μου. Ευτύχησα να βρεθώ κοντά σε Αγίους γονείς, σε ευλογημένους γονείς και ευλογημένους διδασκάλους. Το ίδιο και εσείς. Ευτυχίσατε να έχετε ευλογημένους γονείς και ευλογημένους διδασκάλους. Οι οποίοι σας εδίδαξαν. Και σας έμαθαν τις αλήθειες της πίστεως. Αυτές οι αλήθειες αδελφοί μου είναι ένα θησαυρό. Αυτό Αυτός είναι ο πλούτος των ψυχών μας. Και αυτός ο πλούτος είναι αστήρευτος. Και αν τον δώσεις δεν τον χάγεις. Μπορεί να τον διαμοιράζεις σαν και να τον κρατάς ταυτόχρονα. Στα παιδιά σου τον έδωσες Ή μήπω φορές φορέ Στα παιδιά σου Αντίθετα από αυτά που ήξερε, Αντίθετα από αυτά που εδιδάχτης Αντίθετα από αυτά Τα οποία σου έδωσε ο Κύριος Τους έδωσες το στραβό Τους έμαθες Το κακό Τους έμαθες το παράνομο Τους έμαθες το επιζήμιο «Να η Άννα Ελεημοσύνη, εσύ έμαθες να η αννα εσυ εμαθες να πηγαινεις στην Εκκλησία κάθε Κυριακή, το εφήρμοσες στα παιδιά σου, το εφαρμόζεις στα εγγόνια σου. Νομίζεις από αγάπη ότι άφησες το παιδί να κοιμάται την Κυριακή, όμως έκανες λάθος εκτίμηση». Δεν ήταν αγάπη, ήταν μίσος και κακία. Εστέρισες από το γιο σου και από την κόρη σου, εστέρισες το δικαίωμα να γίνουν και αυτοί μέτοχοι της βασιλείας των ουρανών. Τους έκλεισε με την πράξη σου αυτή, τους έκλεισε την πόρτα του παραδείσου. Τα έβγαλε τα παιδιά από το δρόμο του Θεού. Εσύ το έμαθε, εσένα το δίδαξαν, εσύ το εφήρμοσες και καλά έκανες στους άλλους τη στα παιδιά σου τη και στα εγγόνια σου τη εσύ έμαθε να νηστεύεις και την νηστεία δεν ξέρω αν σας το είπα, κάνω τόσα κηρύγματα, ο Θεός να με ελεήσει, που δεν θυμάμαι τι λέω στο ένα και τι λέω στο άλλο. Συγχωρέστε με, και αν λέω τίποτα διπλά, δύο φορές και τρεις φορές, μην με παραξηγάτε. Τι νηστεία, μου έλεγε προχτές, μια γερόντισσα σε κάποιο χωριό που πήγα. Το είδα, δεν το πίστευα, σα μιλάω εγγυκρινά. Τόσα λοιπόν μαθαίνουμε κι εμείς, ειδήθεν μορφωμένοι, ειδήθεν αρχιμαντρίτες και ιεροκήρυκες. Μου λέει, την κατοχή ήταν 7 παιδιά. Την κατοχή, την κατοχή την πείνα. Η μάνα μου είχαμε λέει το παππούλη, να μας δώσει να φάμε. Αλλά όταν ήταν σαρακοστή, Τρώγαμε μία φορά την ημέρα. Τ' <Τι> ακούτε, και να τα ακούσω κι εγώ. Εγώ, να τα ακούσω καλά. Γιατί πολλέ φορέ εμεί λέμε λόγια και δεν τα ακούμε. Και έκανε κάποιο έτσι, κοίτα δε. Μια πιθανή αυτή ταυτίζει από το στόμα σου και δεν ακούς τι λε. Και δεν κάνει αυτά που λε. Εμεί δεν τα ακούμε πρώτα αυτά. Τρώγαμε, μου έλεγε γριά. Παιδάκια, πού είμαστε, τρώγαμε μία φορά την ημέρα τη Σαρακοστή. Όχι γιατί δεν είχαν φαγητό, αλλά γιατί ήταν μυστία. Και τι τρώγανε, ξέρετε τι τρώγανε, μία φορά την ημέρα. Λίγο ψωμί βουτυγμένο στο κρασί. Τώρα τα παιδάκια. Τι ηλικία παρακαλώ, που σήμερα ήρθε κάποια και μου λέει, μα είναι 18 χρονών παππούλου, μου λέει τι, είναι πάνω στην ανάπτυξη, δεν φάει γάλα το παιδί. Δεν φάει γάλα, δεν φάει τυρί. Τι λέτε τώρα Τώρα συνανώπιση Πηγαίνετε μαζί Τυφλός, τυφλό νεάν οδηγεί Αν φώτεροι εισβόθινον πεσούνται Έτσι λέγει ο Λόγος του Θεού Δώσ' του γάλα και όποτε μάθει να νηστεύσει Έλα σπήρα μου να μου, το πεις, να μου το πεις να το καταλάβω κι εγώ Βλέπω κάτι τερέκια μέχρι και πάνω Πίνω γάλα δεν μπορώ Πίνω γάλα Τι ηλικία τα παιδιά ένα κομμάτι ψωμί μου το έδειχνα με το χέρι της λίγο ψωμάχι μου από 5 έως 12 χρονών από 5 έως 12 χρονών δεν το πιστεύω. Ενάκι. ξηροφαγία αυτό είναι ξηροφαγία αυτή είναι η εστία τώρα της Ανακοστής. αυτή είναι δεν είναι αυτό που κάνουμε εμείς που δεν, δεν ξέρω αν τρώτε λάδι κανονικά όλη τη βδομάδα σας είπα είναι χωρίς λάδι αλλά και χωρίς λάδι να τρως, μία φορά την ημέρα πρέπει να φας και ξηροφαγεία δηλαδή άβραστο φαγητό πως το λένε όχι μαγειρεμένο φαγητό αυτή είναι η νηστεία όχι μαγειρεμένο φαγητό μην με αβλιοκοιτάτε ρε γιατί με αβλιοκοιτάτε τι σας έκανα <Κι> τι με κοιτάτε έτσι